15.68 και η 20 22 του 15 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό επίδοση του δημοτικού Συμβούλους. Σύμφωνα με τη διατάξη του άρθρου 67 του νόμου 3852-2010 και αναρτήθηκε στο διάβια και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Παρακαλώ την Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Σακέρι, να αναγνώσει το κατάλογο με τα ονόματα των Συμβούλων. Τούμα Γιώργιος, Τσέρκης Εμμανουήλ, Παρόν. Βασιλαράκης Παρών. Κοσμάς Ιωάννης, Νησύριος Γιώργιος, Κριτσιώτης Εμμανουήλ, Παρόν. Λιτός Μιχαήλ, Αποών, Σπανός Μιχαήλ, Παρόν. Έλληνας Μινάς, Αποών, ε, Χριστοδούλου Μαρία, Έλυσα. Φράγκου Φωτεινή, Απούσα, Σακέλη σοφία παρούσα χανιώτης μιχαήλ παρών μιχαήλ παρών λамβρινός ίλιας Απόν. Ε, δήμαρχος γιώργος παρών λυριστής Ιωάννης, παρών κουβαρδάς Πρωτόπα παρών σπανός νικόλαος παρών πρωτόπαπας γιώργος παρών καρπάθου γεραβெட்ρίδης Ιωάννη. Ε, Πρόεδροι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων: Μικροκπανδρεμένος Αλέκος, Εδώ, Χουβαρδάς Μινάς, <σομίου> Απόν, Σπανός Γιώργιος Απόν, Νοταράς Βασίλιος, <σομίου> Μακριμανόλης Ιωάννης, <σομίου> Λιτός Ιωάννης, Λέω Κωνσταντίνος, Κωνσταντινήδης Ιωάννης, Απόν, Πιπέρης Βασίλιος Απόν. Επομένως κύριε συνάδελφ Παρόντος και του κ. Δημάρχου το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία γιατί σε σύνολο 21 δημοτικών συμβούλων είναι παρόντες και απούσες Παρόντες, είναι... Ε, παρόντες είναι 15 παρόντες και 6 απόντες 15 δημοτικοί σύμβουλοι και απόντες 6. 6 παρόν είναι ο Πρόεδρος τη Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου και επί συνολό 9 Τοπικών Κοινοτήτων παρόντες είναι 5 και 4 απόντες τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίας τηρούνται από την υπάλληλο του Δήμου, κυρία Καρίκη Μαρία. Πάμε στο πρώτο θέμα, κύριε Έχει και η ενημέρωση, κυρία Δήμαρχη. Ευχαριστώ, κύριε, κύριε Πρόεδρε. Ε, αντιμετωπίζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την περίοδο στο νησί μας και δεν είναι άλλο από αυτό της ε, ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας. Θα προσπαθήσω πολύ περιεκτικά να δώσω το μέγεθος του προβλήματος και ταυτόχρονα, πολύ σύντομα, να κάνω την ενημέρωση την οποία μέχρι και αυτή τη στιγμή, πριν κατέβω κάτω στην αίθουσα, προσπάθησα να έχω τόσο από την εταιρεία όσο και από το Υπουργείο. Αύριο, 28 του μηνός, λύγει η παράταση προθεσμίας, οι μηνέες προθεσμίες που έπαιρνε η ΑΝΕΚ για τα την εκτέλεση των δρομολογίων. Έχει κατοχυρωθεί ο ετήσιος διαγωνισμός στην ΑΝΕΚ, στο καράβι Πρέβελης. Το Πρέβελη όμως βρίσκεται σε δεξαμενισμό και οι πληροφορίες από την εταιρεία λένε ότι δεν θα είναι έτοιμο πριν το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Η εταιρεία δεν πήγε στο Υπουργείο για να υπογράψει τη σύμβαση διότι αυτή τη στιγμή έχει αδυναμία αντικατάστασης του Πρέβελης με άλλο πλοίο. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο να ο Μάρτιος μήνας να είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας για μας με καθόλου καράβι ή με καράβι μία φορά την εβδομάδα προσέγγιση. Το Υπουργείο για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση χθες ε, έκανε διακήρυξη διαγωνισμού, προκήρυξη διαγωνισμού για δύο μήνες Ευελπιστώντα ότι κάποιος από τους ενδιαφερόμενους θα δείξει ενδιαφέρον. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη γραμμή και για μόνο το διάστημα αυτό και οι προσπάθειες του Υπουργείου εντοπίζονται στο μήπως κατορθώσουν να τροποποιήσουν το δρομολόγιο ή τα δρομολόγια που έχει το κορνάρος προς τα κύθυρα και αντικύθυρα και με αυτό τον τρόπο να εξοικονομήσουν ένα δρομολόγιο προς την Κάρπαθο. Αυτή είναι η ελπίδα που παλεύει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο και η ίδια η εταιρεία, παρόλο ότι οι πληροφορίε από την εταιρεία δεν ήταν συζητάνε για αυτό το πράγμα, είναι αλλά ενδεικά. δεν μου δώσαν έτσι μια είναι ελπίδα ενδεικά. ότι αυτό το πράγμα εντέχεται να γίνει. Δεν σα κρύβω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Δρίτσα... Το τελευταίο τηλέφωνο που είχα ήταν με τον ιδιαίτερο για τα θέματα της αχτοπλοείας και βρισκόντουσα σε σύσκεψη για αυτό ακριβώς το θέμα, πώς θα καλύψουν την Κάρπαθο και την Κάσο σε αυτό το διάστημα. Από άλλες πηγές και από μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε το συμπατριώτη μας τον κύριο Μιχάλη Τουσακέλη σήμερα, και με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να μας βοηθήσει σε αυτό το δύσκολο μήνα που ενδέχεται να περάσει το νησί μας και στην προοπτική ότι ενδεχόμενα το Blue Star 2 θα μπορούσε το Σαββατοκύριακο να προεχτείνει τη γραμμή του μέχρι την Κάρπαθο αδυνατεί το Blue Star να προσεγγίσει κάσω και ως εκ τούτου αυτή η προοπτική δεν βρίσκει σύμφωνο κατά κάποιο τρόπο το Υπουργείο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και θα μας απασχολήσει καθημερινή βάση. Ε, ακόμα και το Σαββατοκύριακο μας δώσανε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τα τηλέφωνα των Συμβούλων του Υπουργού. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μία λύση, έστω και αυτή, επαναλαμβάνω, για το Μάρτιο να έχουμε μία προσέγγιση από Πυρία. Πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί. Πρέπει να παλέψουμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε, για να μην μείνει τον ΕΣΥ τελείως απομονωμένο για αυτό το μήνα το ευχάριστο βέβαια από την άλλη πλευρά είναι ότι τη γραμμή την πήρε του Πρέβελης και είναι θέμα πια να βγει από το δεξαμενισμό για να μπορέσει να αρχίσει τα δρομολόγια αυτό ήταν ένα μια ενημέρωση που ήθελα να σας κάνω να σας πω επίσης ότι μετά από τις 6 Μαρτίου 6 Φεβρουαρίου συγγνώμη που η Ντίζεα ανέλαβε το το τηλεοπτικό σήμα παρατηρείται στο νησί μα ότι ορισμένες περιοχές όπως είναι το Όθος, οι Πηλές η Αρκάσα, η Όλυμπος και το αεροδρόμιο δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή από το σήμα και έφυγε επιστολή από μας προς τον υπεύθυνο διευθύνοντας σύμβουλο της Ντίζεα να του αναδείξουμε το πρόβλημα Περιμένοντα τις δικές του ενέργειες ή τη δική του απάντηση. Επίσης έχει ενοχληθεί η Δημοτική Αρχή για το ιστορικό αρχείο περίοδου Ιταλοκρατίας του Δημοτικού Σχολείου Ολύμπου και παλαιών εγγράφων, δικαιογράφων κτλ το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην, στο κατάστημα της τοπικής κοινότητας και θα πρέπει να τους καθησυχάσουμε ότι θα ασχοληθούμε και ο Δήμος και το Πορόκ ε, για να βρούμε μια λύση και να αρχιοθετηθεί και να διαφυλαχθεί σωστά το ιστορικό αυτό αρχείο. Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω ότι... Με το υπαριθμό πρωτοκόλλου 31-61 στις 25 Δευτέρου του 2015 έγγραφο της αποκεντρωμένη Διοίκησης Αιγαίου Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λάβαμε την νομιμότητα έγκριση της υπαριθμών 27 του 2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσληψη έξι ιδόχ υπαλλήλων για δίμηνη σύμβαση. Εκδόθηκε υπαριθμόν 17 έντεχν υπαλλήλων, η οποία δημοσιεύτηκε στο Διάβηγαια στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Δημοτικό Κατάστημα Ολύμπου, στην ιστιοσελίδα του Δήμου καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 2015. Θα παρακαλέσω και τους ε, προέδρους των τοπικών συμβουλίων και τους εκπροσώπους ε, φεύγοντας να, να πάρουν από το γραφείο ανακοινώσει που θα μπορούσαν να βάλουν στα καφενεία, στα, στα χωριά όντως ώστε να ενημερωθούν όσοι ενδιαφέρονται για αυτές τις θέσεις. Και τέλος, να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι με την υπαρίθμου 130 του 2016 15 Απόφαση του Δημάρχου, προσλάβαμε ειδικό συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού. Ακολουθώντας την επόμενη διαδικασία, αποστήλαμε τα δικαιολογητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο και για την προώθηση της απόφασής μας στο Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση στο ΦΕΚ. Μετά την έκδοση του ΦΕΚ θα ακολουθήσει η υπογραφή της Σχετικής Σύμβασης και θα αναλάβει υπηρεσία. Ο, ο επιστημονικό σύμβολο του Δημάρχου είναι ο κύριος Εμμανουήλ Παραγιός του Γεωργίου. Εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για να είμαστε και ε, τυπικά και ηθικά εντάξει απέναντι στην προτεραιότητα που είχαμε όσο αφορά ο επιστημονικό σύμβουλος του Δήμου εξιδικευμένος για τον τουρισμό. Στο προϋπολογισμό μας εντάξαμε ένα, δημοτι... ένα επιστημονικό σύμβολο. Είχαμε τη δυνατότητα για δύο. Σε τροποποίηση του προϋπολογισμού ή στον επόμενο προϋπολογισμό θα εντάξουμε την πίστοση και για τον δεύτερο. Βλέποντας όμως την πράξη, τις ικανότητες, το μεράκι, τη δουλειά που βγάζουν, ιδιαίτερα τη δουλειά που βγάζουν η Τουριστική Επιτροπή και συγκεκριμένα ο εντεταλμένος σύμβουλο ο κύριος ε, Κρισιώτης Εμμανουήλ μαζί με το ΔΣ της Τουριστικής Επιτροπής θεωρήσαμε ότι σε αυτή τη φάση περισσότερη ανάγκη ο Δήμος μας για να λειτουργήσουμε καλύτερα ήταν να επιλέξουμε ένα σύμβουλο για τις τεχνικές υπηρεσίες. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι και ο σύμβουλος για τον τουρισμό και αυτός θα πάρει τη θέση του στο Δήμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Κύριε Γενιώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <χω> να ξεκινήσουμε από τα προβλήματα. Θα είμαι βέβαια σύντομο, όπως πάντα. Διότι υπήρξαν και δύο συναντήσεις με τον κύριο Δήμαρχο που επίσης έπρεπε να γίνουν για αλληλευνημέρωση. <χω> και εμπολείς μου είναι και μας είναι γνωστά τα προβλήματα όσον αφορά το αχτοπιπικό, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα και διαχρονικό για τον τόπο μας. βεβαίω τώρα, όπως και άλλοτε, προσπαθούμε, ο ΣΑΚΙΣ, το όλον σύστημα του ελληνικού κράτους και των αυτοπλών δημιουργεί προβλήματα στον τόπο μας. Προσπαθούμε να πάμε να τρέξουμε να τα μπαλώσουμε με αγωνία και λέω προκαταβολικά ότι σε προσπάθεια, κύριε Δήμαρχε, θα είτε τη συμπαράστασή μου και όπου χρειαστεί και την βοήθειά μου. Όπου κρίνεται, ότι, όπου κρίνεται ότι χρειαστεί. Όμως το πρόβλημα αυτό κάποια στιγμή και στο άμεσο μέλλον, όχι αύριο το πρωί, αλλά μέσα στο 2015, πρέπει να μπει με πραγματική του διάσταση. Τι εννοώ. Εννοώ ότι μέχρι τώρα η Πολιτεία αρνείται να... Κάνει προκηρύξει με πλοία κλάστερ που χρειάζεται η Καρπαδό. Ενώ βλέπει ότι τα στοιχεία, παρά την ανεπαρκή συγκοινωνία, τα στοιχεία είναι βελτιωτικά. Δηλαδή, η κίνηση πιβατών στο λιμάνι τη Καρπάδου, από τα στοιχεία του 12 που έχω πρόσφατα αλλά και από τα σημερινά, δείχνει ότι παρόλα αυτά αυξάνεται. Και παρόλα τα περί του αντιθέτου λεγόμενα. Που σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουν να γίνονται προκηρύξει διαφορετική μορφή για να μπορούν να συμμετέχουν πλοία πλέον αξιόπλοα. Πλέον εξυγχρονισμένα από ότι είναι τα σημερινά. Διότι σήμερα προσβεβαιόμαστε όλοι να είναι καλά το πρέβελε για να έρχεται, επειδή κατά κάποιο τρόπο δείχνει μια συνέπεια στη τήρηση των δρομολογίων που δεν υπήρχε παλιότερα. Αλλά πλέον η Κάρπαθο, ο τρίτο τουριστικό προορισμό, της ο και όλα τα συναφή παρόμοια, να μην τα επαναλαμβάνω τώρα, ένα νησί ανερχόμενο, παρά τα προβλήματα, παρά τι οικονομικέ κρίσει κτλ., πράγμα που είναι για την εθνική οικονομία, δικαιούται να έχει ένα πλοίο. Ανάλογης κλάσης όταν προκυρήσει λοιπόν το Υπουργείο κάθε φορά τους διαγωνισμούς με στοιχεία πλοίων των οποίων τις προδιαγραφές μόνον το Πρέβελης, το Κορνάρος ή κάποιο άλλο δεύτερα εθνικής κατηγορίας να το πω έτσι για να μην παρεξηγηθώ, μπορεί να λάβει μέρος καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε ποτέ στο μέλλον ένα πλοίο όπως αυτά που έχει η Κρήτη, η Ρόδος κτλ. Ε, άρα πρέπει να γίνουν τώρα οι προσπάθειε και να στηρίξουμε την όλη προσπάθεια. Πιθανόν να χρειαστεί, κύριε Δήμαρχο, να μεταβείτε και εσεί, στην Αθήνα για αυτό το πράγμα. Πιθανόν να χρειαστεί. Και φαντάζομαι ότι είστε έτοιμο. Και να κινητοποιηθεί και η παροικία και όλοι οι παραγωγοί που έχουμε εκεί για να γίνουν παραστάσει στον αρμόδιο υπουργό. Ο αρμόδιο υπουργό γνωρίζει την Καρπαθό. Έχει κάνει και διακοπέ εδώ, στο παρελθόν, στα νιάτα του. Πιστεύω ότι θα έχετε στοιχειώδη ευαισθησία. Σταματώ εκεί για να μην είμαι και φιδόμενος του χρόνου σας ε, το θέμα της Δίτζια το οποίο επίσης έχουμε συζητήσει διότι απασχολεί θα συμφωνείτε και εσείς και φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι ότι η Δίτζια έχει αναλάβει μια υποχρεώση από την ελληνική πολιτεία και πρέπει να υπάρχει το αποτέλεσμα το οποίο έχουν οι προτεραιαθές προκήρυξης στην ιστοσελίδα η εταιρεία δείχνει ότι το σήμα αυτό τουλάχιστον στο όθος, έρχεται στην πραγματικότητα δεν έρχεται επομένως εκεί αποζητήσαμε πρέπει να κληθεί να αποκαταστήσει τις ελλείψεις διότι πληρώθηκε και πληρώνονται γι' αυτό αν δεν κάνω λάθος άρα θέλει λίγο πιο έντονη προσπάθεια και καλό θα είδω και δήμαρχη και η επιστολή συγκεκριμένη να αναρτηθεί και εμψηφθεί, να δημοσιοποιηθεί αν δεν έχει δημοσιοποιηθεί, δεν το ξέρω. Δεν πρόλαβα να κοιτάξω. Να γνωρίζουν όλοι ότι ο Δημόσιο Καρπάθιο έκανε αυτέ τι ενέργειε. Και αυτό το λέω και από πλευρά νομική απέναντι στην εταιρεία. Είχαμε. Άλλοι Δήμοι έχουν στείλει που έχουν ανάλογα προβλήματα. Έχουν στείλει και σα το έχω πει. Νησιωτικοί Δήμοι που έχουν ανάλογα προβλήματα. Επομένω, συμφωνώ με την άποψή σα <κυκλή> και το παυξάνω, αν θέλετε. <κυκλή> Όσον ε, αφορά το άλλο θέμα που θέσετε. Μου διέφυγε κάτι. Πρέπει κάποια στιγμή, χρόνια το λέμε, να σταματήσει αυτό το παραμύθι από το του Υπουργείου ότι δεν μπορεί να έρθει το πλοίο γιατί πρέπει να πάει και στην Κάσου. Και παλαιότερα είχα ως Δημοτική Αρχή αυτή την άποψη, αλλά και παλιότερα, ως έπαρχος, την έχω και τώρα και τη λέω δημόσια, ότι είναι, θέλουμε την εξυπηρέτηση της Κάσου, είναι αδελφόνησης, είναι δίπλα μας, πολλές φορέ ο Δήμος Καρπάθου όταν χρειαστεί συμπαραστέγεται, αλλά δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να μπαίνει ζήτημα ότι τα μικρά νησιά όπως η Χάλη και η Βδά, θα καθορίζουν το πλοίο που θα έρθει στην Καρπάθου. Να στηριχθούν παράλληλα από τις άγονες γραμμέ, αλλά δεν μπορεί ένα νησί που είναι ο τρίτος τουριστικό προορισμός της Ωδεκανήσου να μην έχει το πλοίο που χρειάζεται επειδή αυτό το πλοίο πρέπει να προσεγγύρει σε αλέσσια. Και πρέπει και να το δούμε στο μέλλον για αυτό που είπα, ξέρασα γι' αυτό συμπληρώνω κύριε Δημάρχε, ότι πρέπει να μπουν οι προεδραφές που πρέπει να μπουν για την Κάρπαθο και να κάνουν τον αγώνα με αυτή τη στόχευση. Το θέμα του αρχείου του Σλίμπου είναι σοβαρό θέμα, γιατί το αρχείο αυτό έχει τεράστια ιστορική αξία, τεράστια ιστορική αξία, όχι μόνο τοπική αλλά και εθνική, και πρέπει με κάθε τρόπο να προστατευτεί. Δεν θέλω να προτείνω τίποτα παραπέρα. Αρχούμε στην διαβίωση που δίνεται ότι θα προστατευτεί με κάθε τρόπο. Είναι δική σας δουλειά. Πώς. Και επίσης, επειδή μας ενημερώσατε για τον ειδικό σύμβουλο, εγώ δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο περί ειδικών συμβούλων, μόνο ότι όταν εγώ προσλάβαρα ειδικού συμβουλού, μου κάναν πολλά και παραπολιτικά μάλιστα, ο ειδικό σύμβουλο είναι αποκλειστική πέραν των τυπικών διαδικασιών. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Δημάρχου. Του εκάστοτε Δημάρχου. Και είναι ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου. Δεν έχει υπηρεσιακέ αρμοδιότητε. Μπορεί να συνεισφέρει και να βοηθάει, αλλά δεν μπορεί πουθενά να υπογράψει να σφαγή. Συμβουλεύει, ενημερώνει τον Δήμαρχο και αυτή είναι η δουλειά του. Να το ξέρετε, κύριε συνάδελφε, γιατί στο παρελθόν υπήρχε παρεξηγήσει περί του ζητήματο αυτού. Δεν μπορεί ο ειδικό σύμβουλο ούτε να διοικήσει του Δήμου ούτε να κάνει άλλε υπηρεσιακέ δουλειέ ή να έχει αρμοδιότητες τέτοιε. όσοι έχουν τέτοια πράγματα στο μυαλό του πρέπει να το βγάλουν <κυκλή> αλλά μπορεί να είναι πολύτιμο γιατί ε, δίνει έγκυρα άποψη στον εγκάστη δήμαρχο και συνεισπέρισε το έργο του και δεν έχει ωράρια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν μπορεί επισήμως να υπογράφει δεν τα ξέρετε αυτό δεν ε, έχω προ τίποτε άλλο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Χανιώτη. Εγώ σα συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση από αποσύνδεση την Κάσου από την Κάρπασο, γιατί η Κάρπασο πραγματικά έχει άλλο τουριστικό ενδιαφέρον από την Κάσου. Κύριοι συνάδελφοι, ο κύριο Τσαμπουνιαράκη, ο κύριος Δήμαρχος, ο πρόεδρο του Μισοχωρίου, άλλο συνάδελφο, Κύριε Σαμπονιάρακη. Ε, Δεν θα με ακρηγορήσω γιατί υπόθηκαν αρκετά. Είναι σημαντικό, κύριε Δήμαρχε, να σταθούμε στον, στον άξονα πάνω τη αλλαγή πολιτική στο κομμάτι τη ατροπροϊκή σύνδεση Καρπάθου από την προπάρχουσα κατάσταση που <coughs> έχει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ο προορισμό Καρπαθο να πάψει να είναι δεύτερη μοίρα να είναι δεύτερη αξιολόγηση. Ω εκ επειδή άκουσα πολλά. Πολλά προεκλογικά από τη νέα κυβέρνηση, αναφορικά με τις εθνικές πολιτικές, σε θέματα ε, μικρών νησιών, και νησιών κτλ. Καλό θα είναι τι, να αξιοποιήσουμε αυτό τον όρο της νησιωτικότητα, αφού μέχρι σήμερα δεν έτυχε αυτή η μεταχείριση. Επειδή ακούω πολλά και διάφορα για τον συμπατριώτη μας, τον το Μιχάλη το Σακέλη, που έδειξε ένα ενδιαφέρον και γίνονται συζητήσει. Η αποσύνδεση και βλέποντα ότι όλα τα νησιά τη 12νή ακόμα και η Σίμοι και του Καρτελόριζο, από τον Πλούσταρ 2 ελιμενίζονται και εξυπηρετούνται. Δηλαδή, εάν ο Καρπάθιο αισθάνεται αυτό το βάρο τη απομόνωση από τη θέση την οποία διοικεί, ή μπορεί να συμμετάσχει σε μια προσπάθεια να αλλάξει αυτή η τύχη του νησιού, θα πρέπει να πιέσουμε στην κατάσταση τι. Αυτή τη μία φορά στη εβδομάδα που η Κάρπαδο θα μπορέσει να έχει επικοινωνία από τη μεριά τη 12νή το μέσω του Πλούσταρ. Αν μπορεί, τι, να γίνει, να γίνει έτοιμα σοβαρό πλέον και μέσω τη διαπραγμάτευση που μπορεί να έχουμε μέσα του ειδικού συμβούλου που είναι ο κύριο Αγγέλης, Αγγέλης. Το γεγονό ότι θα πρέπει να αφήσουμε την, την κάσο από τον, από τον άξονα των κυκλάδων για εξυπηρέτηση με την άγνοη γραμμή είναι ένα κομμάτι το οποίο, τι, το οποίο να το παλέψουμε παράλληλα δεν μπορούμε να ξέρουμε το νησί μα επειδή τι, έχουμε το πρόβλημα αυτό που, είπατε, αυτό που όλοι συμφωνάμε ενδιάμεσα. Α ληφθεί η υπόψη λοιπόν και αυτή, αυτή η δυνατότητα ότι. Μονομερό μπορούμε να εξυπηρετηθούμε με πίεση από την άλλη τη μεριά και όχι να βάζουμε το, στο τραπέζι το θέμα. Η Κάσο δεν ελλείμνε. Ναι, εντάξει, το έχετε πει, δεν θα μακρηγορήσω. Εγώ. Για πρόσχημα του. Ναι, ναι, για πρόσχημα του κτλ. Μπορείτε και με το. Ε, νομίζω ακόμα ότι ο, ο Γενικό Γραμματέα Ενησυνορική Πολιτική δεν έχει αλλάξει ακόμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ε, μέχρι σήμερα είχαμε, νομίζω. Μπορείτε λοιπόν να, να δείτε και το θέμα αυτό, πώ μπορεί να εξυπηρετηθεί. Ε, εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Συμμετείχατε στην τυπέδε σε κάποια συνάντηση δημάρχων, επειδή δεν κάνετε κάποια ενημέρωση από αυτού του θέματο, αν υπήρξε κάποια εξέλιξη στο δημοτικό φόρο του Νέσου. Και αναφορικά με τον ειδικό επιστημονικό συνεργάτη, ε, όντα το αντικειμένου που ο Δήμο έχει την, την ανάγκη να εξυπηρετηθεί μέσω των τεχνικών έργων και των μελετών, ε, α δώσουμε βαρύτητα στο κομμάτι το οποίο και εσεί επιλέξατε σαν κρίσιμο για το διάστημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόπουρνια Κύριε Δημάρχε Ιώρη. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο να μας ενημερώσει σχετικά με το αποχετευτικό του Αγίου Νικολάου καθότι πληροφορήθηκαμε ότι ο εργολάβος ήδη έχει πληρωθεί πότε θα γίνει η σύνδεσή του για να μπορέσουν οι άνθρωποι όσοι οι επιχειρηματίες ε, εκεί πέρα να ενώσουν το αποχετευτικό τους δίκτυο και δεύτερον να μας ενημερώσει αν είναι έτοιμος την πορεία, για την πορεία της υποβολής των μελετών ο, για ένταξη στο ΕΣΠΑ, του δρόμου της Ολύμπου και εδώ κάτω της, των πυλών και του Δήμου. Αν έχει γυνέα, άλλωστε, τη, είναι επόμενη συνειδητή. Ευχαριστώ Renton, κύριε Δημαρχέ Γιώργια. Ο, ο πρόεδρος του μεσοχώριου κύριο Νοταράς. Εντάξει, ευχαριστώ κύριε τώρα. Κύριε, κύριε Δήμη, πήγανε, έχει στελεί εγγραφό για αυτό, γιατί η μισή καρ περίπου δεν ε, καλύπτεται από το σήμα. Κύριε Δημάρχη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mm. Ε, για το καράβι να μην επανέλθουμε. Πιστεύω ότι η γραμμή όλων μας είναι προς την κατεύθυνση ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε όσο μπορούμε να ξεχωρίσουμε από το κεφάλαιο κάσος και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αφιβολία. Για τη συνάντηση με τον Υπουργό, είπα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και σήμερα προέγυψε ότι μια κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει αυτό το ταξίδι, ε, περιμένουμε από εκείνη να οριστεί η ημερομηνία που μπορεί να μα δεχτεί ο υπουργό. Και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και το λέω εγνώση ε, ε, λόγου, ε, γιατί όχι να μην συνταξιδέψουμε κύριε Χανιώτη και να πάμε σε αυτή την ε, συνάντηση ε, μαζί ε, για να δείξουμε βέβαια και μαζί με τους φορείς και το Λόμπι, ας το ονομάσουμε έτσι, το συμπατριωτό μας αν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συνάντηση με τον Υπουργό ή επασφυγητώσει αν δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο ομαδική συνάντηση να πάμε όταν μας ε, προσδιορίσουν την ημερομηνία να πάμε μαζί Όσον αφορά το DGA ε, έχετε απόλυτο δίκιο δεν δημοσιοποίησα την επιστολή, θα το κάνω όμως αν όχι σήμερα, από Δευτέρα θα δημοσιοποιηθεί η επιστολή ε, και με ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Δήμου αλλά και από το διάβγια όχι στο διάβγια από τα και internet και το Facebook πάντα, από παντού ε, αυτά, ο, ο κύριος Τσαμπονιεράκης να απαντήσω στον κύριο Τσαμπονιεράκη Νομίζω ότι την προηγούμενη συνεδρίαση σας ενημέρωσα για το Διφοδό με την έννοια ότι η, η απόφαση της ΠΕΔ ε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην, ε, στη Ρόδο ε, ήταν ότι αντιπροσωπεία δημάρχων της Δωδεκανήσου θα ανέβαινε προς το Υπουργείο. Κρίνανε όμως εκεί και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος ο κ. Χαζηδιάκος ότι με το φόρτο εργασία που έχουν οι Υπουργοί αυτή τη στιγμή ε, με το γενικό πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ε, λίγο αργότερα ε, θεωρώ ότι από εβδομάδας θα ενδιαφερθώ ξανά να δω αν έχει κλειστεί αυτό το ραντεβού και θα προσπαθήσω να συμμετέχω σε αυτήν την αντιπροσωπεία των δημάρχων που θα, θα πάνε στον Υπουργό κύριο ε, στον κύριο Γιώργιο Δήμαρχο για τον αποχεντευτικό Ταγίου Νικολάου το αποχεντευτικό Ταγίου Νικολάου έχει πολύ μεγάλη ιστορία το αποχετευτικό ταγείο Νικολάου έχει αποπερατωθεί, δεν έχει δοκιμαστεί, θα γίνει και αυτό. Έχω ζητήσει επανειλημμένα από τον κύριο Βόζο και το λέω και στον αέρα τώρα, να έρθει και να γίνει συνάντηση για να α, παραλάβουμε με περιπτώσει, διότι εγώ δεν γνωρίζω εάν έχει παραληφθεί και το έργο, το λέω καθαρά, δεν γνωρίζω αν έχει παραλειφθεί και αν έχει οικονομικά α, τελειώσει η ιστορία αυτή. Μέχρι στιγμής όμως ο κύριος Βόζος δεν έχει έρθει για αυτό το πράγμα. Πρώτη προτεραιότητα, και το ξέρετε πολύ καλά, προτεραιότητα είναι να μπει σε λειτουργία το δίκτυο. Και αν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, να το δούμε στην πορεία. Δεν μπορεί αυτό το έργο, επειδή ορισμένοι λένε ότι δεν θα λειτουργήσει η απορρόφησή του εμείς να μην το βάλουμε σε λειτουργία. Έχω την άποψη, την έχω πει επανειλημμένος τη λέω και τώρα στην αίθουσα, το έργο πρέπει να μπει σε λειτουργία και τα προβλήματά του θα τα δούμε αμέσως, αν υπάρχουν προβλήματα δεν μπορεί να μην υπάρχουν και προβλήματα. Όσο αφορά την πρόταση που υπέβαλε το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή στα προγράμματα οπαχ με τα τρία έργα τα οποία... Ε, κατορθώσαμε μέσα στι ημερομηνίε να εντάξουμε, να σα θυμίσω εδώ ότι γινόταν ένα αγώνα ε, δρόμου, διότι υπήρχε η προθεσμία 1η 12ου του 2014 και ενώ κατορθώσαμε με όλε τι δυνάμει να είμαστε από του ελάχιστου δήμου που καταθέσανε την πρόταση, τις προτάσεις, δόθηκε μία παράταση μέχρι 15η 12ου του 2014. Και ευτυχώ δεν δόθηκε παράταση που ζητούσαν άλλοι διότι από τους 5-6 Δήμους που κατόρθωσαν και ήταν στην ημερομηνία ε, ε, ε, ε, βρεθήκαν 100. Ε, και εδώ μπαίνει ένας προβληματισμός εάν τελικά και τα τρία έργα τα οποία έχουμε ε, προτείνει εμείς θα τύχουν τις έγκριση από την ε, ε, Επιτροπή <Τι>... Αξιολόγησης των Προτάσεων. Είμαστε σε αναμονή να δούμε. Ε, θέλω να πιστεύω ότι... Επειδή υπάρχουν δύο μέτρα αν θυμαστε εμεί τα δύο έργα ήταν στο ένα μέτρο και το άλλο, ο δρόμος προς της το γύρω τη Ολλή ήταν σε άλλο αργό. μέτρο, θέλω να πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον δύο έργα, ένα σε κάθε ε, μέτρο, μέτρο θα μπει. Τώρα, αν θα φτάσουμε στο σημείο να μπει κάτι αυτό θα το δούμε. Δεν το ξέρω. Εμεί παλεύουμε να μπουν και τα τρία. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δημάρχε. Πάμε κυρίες συνάδελφοι στο πρώτο θέμα που είναι ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Καρπάθου. Συγητήσω κύριο Δήμαρχο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί ουσιαστικά το εργαλείο ανάπτυξης του Δήμου μας για τα επόμενα χρόνια. Ανταποκρίνεται στις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του νησιού μας. Λαμβάνει υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση του Δήμου Καρπάθου, γεγονό που το καθιστά ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Αποτυπώνει του άξονε των παρεμβάσεων και τις αρμοδιότητε και τι προτεραιότητε τη δημοτική μα αρχή. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα λαμβάνει επίση υπόψη τις ανάγκε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα και καλύπτει τι ανάγκε πολλών και διαφορετικών ομάδων πολιτών. Είναι ένα σχέδιο που μπορεί να οδηγήσει το νησί μα μπροστά. Και ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί να αναλαμβάνει υπόψη τις θέσεις και τις γνώμες των φορέων και των κατοίκων του νησιού μας. Πιστεύω πραγματικά πως δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα κανένα σχέδιο το οποίο θα εφαρμοστεί στο Δήμο μας και θα αποδειχτεί αποτελεσματικό αν δεν διαθέτει τη συνένεση και τη θετική άποψη της πλειοψηφίας του συμπολιτό μας. Γι' αυτό θέλω να πω πόσο σημαντική είναι η σημερινή συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας θέλουμε οι πολίτες και οι φορείς του Δήμου να καταθέσουν τις προτάσεις τους προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν και να συμπεριληφθούν στο μέτρο του δυνατού στο νέο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως δύο πράγματα από την αρχή. Το πρώτο είναι ότι γνωρίζω πολύ καλά πως οι ανάγκες του Δήμου είναι μεγάλες. Οι ελλείψεις σε πολλές τοπικές κοινότητες του νησιού, είναι πολλές που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν μέσα από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις ως Δημοτική Αρχή. Θέλω όμως από την αρχή να είμαι λικρινής απέναντι στους συμπολίτε μου. Το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται δεν είναι πανάγια. Και δεν πρόκειται να σας υποσχεθώ πολλά για να πραγματοποιήσω λίγα. Προτιμώ να σας υποσχεθώ σήμερα λίγα... Και να πραγματοποιήσω το επόμενο διάστημα περισσότερα. Εμεί δεν φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που θα παραμείνει έκθεση ιδεών, αλλά ένα σχέδιο ωραίο στι ανάγκε του νησιού και στι δυνατότητε του Δήμου μα. Από εκεί και πέρα όμω είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε κάθε πρόταση που διαθέτει στοιχεία ρεαλισμού και υπηρετεί το ευρύτερο συμφέρον του νησιού μα. Πάντως, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του υπηρεχησιακού ε, προγράμματο, ένα είναι σίγουρο. Ο Δήμος μας αποκτά επιτέλου ένα σύγχρονο εργαλείο διοίκησης και παρακολούθησης του δημοτικού έργου που μας επιτρέπει αφενός να σχεδιάζουμε με βάση τις ανάγκες του νησιού και τη τοπική μας κοινωνία και αφετέρου να μπορούμε μέσα από μετρήσιμα στοιχεία να διαπιστώνουμε την αποτελεσματικότητα του παρεμβάσιου μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, με τα άρθρα 203-207 του νέου κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων θεσπίστηκε πρώτη φορά, με το καλλικρά η υποχρέωση κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος από το πρωτοβάθμιο ΣΟΤΑ. Ο γενικός σκοπός των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις ανεπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος Καρπάθου στο πλαίσιο των θερμοθετημένων αρμοδιοτήτων του με απότερους σκοπούς. Την, πρόταση, την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής μας. Τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής επιμερίας των κατοίκων τη περιοχή μας. Τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτό μας. Την δημιουργία ενό ισχυρού Δήμου που θα βρίσκεται διαρκώς κοντά στο πολίτη και ιδιαίτερα στον πολίτη που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του νησιού μας. Στην αξιοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού. Μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας η οποία μπορεί να αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα της νέας δημοτικής αναπτυξιακής πολιτικής. Εκτό από τι δράσει για την προώθηση τη τοπική ανάπτυξη, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μα θα περιλαμβάνει δράσει για τη βελτίωση τη διοικητική μα ικανότητα ω δημόσιου οργανισμού, ω φορέα παροχή συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και ω κοινωνικού και πολιτικού θεσμού. Γιατί βάζουμε πάνω απ' όλα στόχο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο αποδοτικοί και πιο χρήσιμοι στου πολίτε. Και αυτό ο στόχο θα είναι πάντα η προτεραιότητά μα. Τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. Με δράσεις και πρωτοβουλίες. Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτου. Στη βελτίωση τη παραγωγική ικανότητα του Δήμου μέσω του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού προσλήψεων, τη ανάπτυξη του υφιστάμενου προσωπικού, τη μηχανοργάνωση, τη προμήθεια εξοπλισμού και τη εξασφάλιση υγιή και κτηριακών εγκαταστάσεων. Στη βελτίωση τη οικονομική κατάσταση του Δήμου μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, τη παρακολούθηση του κόστου των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση. Σε αυτή την κατεύθυνση το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα θα επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της Καρπάδα. Και εδώ σας παρακαλώ θέλω να δώσουμε σημασία. Οι τοπικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις. η γειτονική δημη οι λοιποί φορεί του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας, κεντρική φορής, περιφέρεια, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Καρπάθου θα αποτελέσει, όπως είπα, και παραπάνω εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου. Το σημαντικό είναι ότι μέσα από την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, Θεσπίζεται η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση σε αιτήσια βάση κάθε υπηρεσίας του Δήμου και των νομικών προσώπων. Σκοπός της σύνταξης του αιτήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε αιτήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιο προγραμματισμός, δηλαδή το τεχνικό πρόγραμμα που θα ψηφίζουμε κάθε χρόνο, ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των το δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς στόχους η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος διχτών επίδοση. Είναι επίσης σημαντικό να τονίσω ότι το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα δεν είναι αποτέλεσμα της δουλειά μιας μικρής ομάδος ανθρώπων, αλλά προϊόν ομαδικής δουλειά. Και εδώ θέλω να καλέσω και να διευκρινίσω ότι σήμερα, πέρα από τη συζήτηση που θα κάνουμε, το σχέδιο αυτό θα μπει σε διαβούλευση και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να προτείνω να εξαντλήσουμε μήνα, ούτως ώστε όλες οι προτάσεις που θα κατατεθούν, όχι αυτές που θα κατατεθούν σήμερα, γιατί και σήμερα μπορεί κάποιος να μην είναι έτοιμος να καταθέσει προτάσεις, αλλά στο διάστημα του μηνό θα κατατεθούν προτάσεις, θα αξιολογηθούν και θα συμπεριληφθούν μέσα στο, στο πενταεντές πρόγραμμα. Κατά τη σύνταξη λοιπόν αυτή θέλουμε να συμμετέχουν τα ερετά όργανα του Δήμου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ, οι Δημοτικές Παρατάξεις, τα υπηρεσιακά μα τελέχη, οι τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και τη λειτουργία του Δήμου. Το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Καρπάθου υπηρετεί για το νησί μα ή πρέπει να υπηρετεί για το νησί μα. Βελ, τη βελτίωση τη καθημερινή των πολιτών, την ενίσχυση τη κοινωνική συνοχή την ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη πράσινων δράσεων. Ο ενεργειακός προγραμματισμός, η οικονομική και αηφόρος ανάπτυξη του νησιού, βελτίωση των υποδομών του νησιού, ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των συμπολιτών μας. Ενθάρρηση για την ανάπτυξη τη Καρπάθου ω κομβικού προορισμού για επιχειρημα... επιχειρηματική δραστηριότητα, για τουρισμό, για συμμετοχή στι πολιτιστικέ του εκδηλώσει, για δραστηριοποίηση στι αθλητικέ του διοργανώσει, αλλά και για αναψυχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλε, σήμερα θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση του άξονε του επιχειρησιακού μα προγράμματο και προσδοκούμε στη κατάθεση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων από την κοινωνία των πολιτών ώστε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε από κοινού ένα σχέδιο που θα οδηγήσει το νησί μας μπροστά και θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Ως Δημοτική Αρχή ε, επενδύουμε στο δημόσιο διάλογο γιατί πιστεύουμε πως η πραγματική δύναμη του νησιού μας είναι η άνθρωπή του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, κύριε Χανιώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να διευθυνήσω κάποια πράγματα, συνεχίζοντας τα όσα είπε ο Δήμαρχος σε γενικέ γραμμέ και με απλά λόγια. Το επιχειρησιακό, κάθε επιχειρησιακό, διότι η και στο παρελθόν είναι επιχειρησιακό και μάλιστα ένα κομμάτι του παρόντος είναι συνέχεια εκείνο και περιλαμβάνεται εδώ και γι' αυτό λέω προκαταβολικά ότι εγώ προσωπικά θα ήθελα, και παράταξή μας, η Δημοτική Παράταξη, να, να, να φύγει ομόφωνα αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορεί σε αυτά να έχουμε διαφορές. Περιλαμβάει λοιπόν το πηρεσιακό ένα όραμα, το Γενικό Ραό που περιγράψε ο Δήμωρος πριν από λίγο, και το οποίο περιγραφόταν και στο παλιό, που λέει τι θέλω να κάνω για την περιοχή αυτή. Είναι κάτι σαν τοπικό αναπτυξιακό, δηλαδή, πιο εξειδικευμένο. Περιλαμβάνει μετά το στρατηγικό σχεδιασμό, που σημαίνει γενική στοχοποίηση και συνέχεια το πλησιακό κομμάτι που είναι η κατανομή των επιμέρους στόχων που πρέπει να φτάνει περίπου μέχρι τεχνικά δελτία για να πεις ότι είναι Τεχνικά δελτία έργων δηλαδή. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Ο καλλικρατικός νόμος προέβλεψε τα επιχειρησιακά, τα πενταετή, στην προηγούμενη θητεία ήταν τριετές, διότι ήταν κολοβή θητεία, αλλά είχαμε τις 60 φάσεις και πρέπει να τις θυμίσω εδώ. Αφού συντάξαμε το πρώτο προϋπολογισμό, με δοδεκτή, γιατί ήταν η μεταβατική περίοδος, στη συνέχεια ήρθαν να μας πούνε να κάνουν το επιχειρησιακό από το 12 και μετά μέχρι το 14. Το κάναμε, το φέραμε, πέρασε, το ψηφίσαμε, πήγε παρακάτω, την επόμενη χρονιά... Μας το ανακαλέσανε και μας είπαν όχι θα ξαναπάτε τώρα αλλού. Δηλαδή πρέπει κάποτε η κεντρική διοίκηση του κράτους του ελληνικού, τέλο πάντων οι εκάστοτε κυβερόντες, να αποφασίσουν εάν συμφωνούν με όσα λέει ο καλλικρατικό νόμος ή δεν είναι καλά για πρέπει να αλλάξουν. Γιατί ακούμε και σε πολιτικό επίπεδο διάφορες δηλώσεις από ένα υπουργό συναρμόδι ότι καλό είναι ο νόμος, μάλιστα δεν τον είπε καλλικρατικό, είπε τον Αγκούση, και απ' την άλλη δεν είναι καλός να τον αλλάξουμε. Εάν λοιπόν η κεντρική ουσία δεν αποφασίσει τι ακριβώς θέλει, εμείς η τοπική αυτοδιοίκηση που μας ενέταξαν λόγω των μέτρων λιτότητας και λόγω των δανείων και λοιπά και λοιπά, να μην τα αναφέρω τώρα, μας ενέταξαν στο σύστημα της γενικής κυβέρνηση και οικονομικά και τεχνικά, δεν θα μπορούμε να σχεδιάσουμε. Αυτό είναι η πρώτη παρατηρήση. Παρόλα αυτά και παρά τι αντεξότητε, εμεί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Σύμφωνα με την νομοθεσία. Το κάνουμε λοιπόν. Για να μην μείνει ευχολόγια αυτό το πράγμα, πρέπει να συντρέχουν ορισμένε προποθέσει. Το πρώτο, αυτά που ανέφερε ο κύριο Δήμαρχο στην εισήγησή του, δηλαδή να το πιστέψει ο κόσμο. Με λίγα λόγια. Για να το πιστέψει ο κόσμο, πρέπει να υπάρχει ευρύτατη γνωστοποίηση και μια διαδικασία και διαβούλευση. Τρίτον, οι ίδιοι εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να το πιστέψουμε και να νιώσουμε ότι συμμετέχουμε σε αυτό και προσπαθούμε από κοινού όλοι διότι πρέπει να δίνουν το τόπο και εκεί δεν νομίζω ότι μας χωρίζει τίποτα. Ε, θα ήθελα κύριε Δήμαρχε για να μην κάνω άλλες αναλύσεις και που είναι και οι συνάδελφοι εδώ η όσοι ακούνε ότι μακριγορό να προτείνω το εξή. Επειδή αυτό... Η σύγχυση αυτή βελτιώθηκε κατά τη κατανοητών και κάποιε παραλύσει συμπληρώθηκαν και σωστά. Και επειδή εμεί θέλουμε πραγματικά και να συμμετέχουμε και να κάνουμε συνάντηση με την ομάδα έργου και να δούμε τα επιμέρου του στρατηγικού σχεδιασμού των οποίων φαίνεται σήμερα εδώ για να ψηφίζουμε. Και πριν αυτό οριστικοποιηθεί, ότι βεβαίω μπορεί να γίνει διαβολεύσει και προτάσει, αλλά εάν ψηφίσω αυτό το στρατηγικό τα περιθώρια τελειώνουν εάν κάτι δεν μπορεί να ενταχθεί στο συγκεκριμένο στεντικό και δεν είμαστε έτοιμοι καθόλου έτοιμοι γιατί και τελευταία γίναν και δεν είναι κάτι το απλό και το, θα το ψηφιστούμε στα γρήγορα και θα φύγουμε. Εγώ προτείνω αυτή η συνεδρίαση να γίνει με αποκλειστικό θέμα αυτό σε μία εβδομάδα για να έχουμε τη δυνατότητα ότι δεν την είχαμε μέχρι τώρα. Ήταν η τέτοιες, είναι τέτοιας, δεν υπάρχει ε, προθεσμία... Και κανένας Δήμος δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να αναφέρει το επιχειρησιακό. Να μην διαστούμε τόσο πολύ, να αφήσουμε μια εβδομάδα, να έχουμε το χρόνο να φέρουμε ολικρομές προτάσεις, να ζητηθούν και να κάνουμε για συνάντηση με την ομάδα έργου, να δούμε πώς το σκέφτεται και να μας δώσει κάποιες διευθυνήσεις και κάποιες απορίε που έχουμε για να μπορούμε να το ψηφίσουμε ότι θέλουμε να το ψηφίσουμε. Εάν δεν μπορέσει να γίνει αυτό, μόνο όλοι το θέλουμε, σας λέω μεγάλη μου λύπη θα ψηφίσουμε παρόν. Ευχαριστώ κύριε Χανιώτη Ναι κύριε Δήμαρχε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χανιώτη η πρόταση αυτή που καταθέτεται τώρα για αναβολή για μια βδομάδα θεωρώ ότι δεν έχει βάση να, να, να, να, σας πω γιατί. να σας πω γιατί διότι εμείς σήμερα <κυκ> δεν καταθέτουμε το οριστικό επιχειρησιακό πρόγραμμα καταθέτουμε την πρόταση Έπρεπε να το κάνουμε, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο καλλικράτης προβλέπει ότι με καταλυτική μερομηνία αυτό προβλέπει, και αναφερθήκατε ότι πολύ σωστά εμείς πρέπει να το κάνουμε, ότι εντός έξι μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής πρέπει να κατατεθεί το προσχέδιο. Όλο αυτό που προτείνατε στα οποία συμφωνώ απόλυτα, μπορούμε να τα αρχίσουμε και να τα κάνουμε στο μήνα που θα βάλουμε σε διαβούλευση. Μπορούμε να καθίσουμε από αύριο, από μεθαύριο, όποτε είστε έτοιμοι να καθίσουμε και να βάλουμε όλες αυτές τις προτάσεις να τις βάλουμε μέσα στο επιχειρησιακό. Δεν μας δεσμεύει η σημερινή απόφαση. Δεν έχει νόημα δηλαδή να πάμε δεκα, ε, μία βδομάδα πίσω, να να διαβολευ, βολευ, διαβουλευτούμε αυτή τη βδομάδα και ταυτόχρονα όταν θα ξαναέρθουμε, να ξαναδώσουμε το χρόνο που και εκεί μπορεί να υπάρχουν άλλε προτάσει να μπουν μέσα. Μπορούμε αυτό να το κάνουμε εξ αρχή. Να είμαστε και τυπικά εντάξει στην ημερομηνία που λέει ο νόμο ότι μέχρι ε, έξι μήνες πριν το πέραση έξι μηνών, να κατατεθεί η πρόταση και το τελικό ψήφισμα που θα είναι στην επόμενη συνεδρίαση, ε, όχι στην επόμενη συνεδρίαση του Σε Δημοσίου Συμβουλίου, θα είναι το, οι, οι οριστικέ προτάσει που θα συμπεριλαμβάνουν όλα αυτά που κι εσεί εμεί θέλουμε, διότι. Θα παραδεχτώ και θα πω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει είναι να το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι, πρώτα εμείς οι ίδιοι που είμαστε μέσα στην αίθουσα και μετά οι συμπολίτε μας. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να αρχίσουμε τις εργασίες μας αμέσως μετά την επόμενη εβδομάδα, σε όλο αυτό να ορίσουμε ότι μέχρι, και έβαλα μια πρόχειρα ημερομηνία στο μυαλό μου εδώ, ότι μέχρι και τις 28 Τρίτου θα μπορούμε να διαβουλευτούμε, ούτε σώστε στη πρώτη συνεδρία ή σε συνεδρία στο συνεδρίαση, η τελική πρόταση την οποία θα καταθέσω. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να γίνουν το τελικό με αυτόν τον τρόπο. Αν ο χρόνος ε, του ενός μηνός που δίνω είναι λίγος, θεωρώ ότι είναι υπεραρκετός. Μπορούμε να αρχίσουμε από την επόμενη εβδομάδα. Και γιατί όχι να ορίσετε μια ομάδα ή όλοι, αν θέλετε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, <χαι> Ξανακάτσουμε εδώ για να πάρουμε μία-μία τι προτάσει μαζί με υπηρεσιακού παράγοντε σε μία άτυπη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα η μία εβδομάδα καθυστέρηση. Και ω εκ τούτου δεν την δέχουμε. Εγώ νομίζω είναι προσχέδιο. Τι λέτε, κύριε Χανιωτή. Για να μην. Τι να πω τώρα. Εγώ να είναι προσχέδιο, δηλαδή, είναι αφού σα δηλαδή, Είδατε ότι εγώ το μιλώ καλοποτέλεσμα. Εγώ δεν ήρθα ούτε εμεί τίποτα. Για να μπορεί μία παράξη του Δημοτικού Συμβουλίου και ευτυχώ τώρα έχουμε μία αντιπολίτευση δεν έχουμε τρεις-τέσσερες και θα θυμάστε εδώ τις ώρες και τις μέρες και τα χρόνια και τη φλιαρία που γινότανε να μην την θυμηθώ εγώ ζητήσαμε μια εβδομάδα να μπορέσουμε να ενημερωθούμε διότι κάνατε και κάποιες αλλαγές και τροποποίησεις τις σήμερα βελτιώσεις είπα εγώ, δεν είπα είμαι πολύ προσεκτικός τι έλεγα, οποίε θέλουμε να δούμε και να μελετήσουμε δηλαδή Μία δημοτική παράταξη, ακούστε το με. Το ακούστε το με. Το... Δηλαδή δεν είναι κάτι για το οποίο εσεί δεν θέλετε να υποχωρήσετε, γιατί για το στυλ. Εδώ τα πράγματα, είδα σε θέματα τέτοια, πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συμβολή όλων. Λοιπόν, εμεί δεν ζητήσαμε κάτι παράλογο. Είπαμε μία εβδομάδα και είστε μέσα στι προθεσμίε του εξαμήνου να κάνουμε συζήτηση με την ομάδα έργου, να δούμε κάποια πράγματα. Γιατί και εμεί γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Έχουν δουλέψει αυτό το πράγμα και να έρθουμε προετοιμασμένοι. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να ψηφίσουμε αυτό το πράγμα καταρχήν. Εάν ισχύει το άλλο ότι είναι διαβούλευση και δεν είναι, γιατί το για διαψηφοφορία. Δηλαδή δεν υπάρχει είναι, αντιφάσεις είναι αυτά που πρέπει. σχέδιο. προσχέδιο, λέτε. δεν που είναι τελεικό. διαβούλευση. Σε διαβούλευση, για, σε διαβούλευση μπορεί, να είναι, μπορεί να είναι, αλλά η διαβούλευση για μια δημοτική παράταξη δεν, δεν είναι τελείπου. η γενική διαβούλευση. Πρέπει να καταθέσει μια συγκροτημένη άποψη. Η οποία, να, την οποία μπορεί να έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο ή εσεί να δεχτείτε κάτι από αυτό ή εμεί να κόψουμε κάτι από εκείνα για να το ψηφίσουμε ομόφωνα. Αυτό το νόημα έχει η συνεργασία. Μα, δεν, δεν έχει το νόημα το ότι ψήφισε το. Δηλαδή, τώρα μιλάει η Τρόικα στην κυβέρνηση της Ελλάδο, ψήφισε το και ελάφρυα, α πούμε, τι λεπτομέρειε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Μα, η συνένεση οι... απαιτεί και κάποιε αρχέ ή κάποιου συμβασμού και κάποιε προποθέσει. Και η σημαίνει θέλω να συμμετέχω, κύριε συνάδελφοι, η παράταξή μου και εγώ, σε αυτή τη διαμόρφωση, αυτού του πράγματος για να το στηρίξω και να το υπηρετήσω. Εάν θέλετε να στο ψηφίσω, που μου το φέρνεις πριν μπορέσω να κάτσω να το εξετάσω, είναι αυτό το πράγμα, και πριν πάω στην ομάδα έργου να πω τι κάνετε κύριε εδώ, τι κάνετε εκεί, δεν μπορώ να το κάνω. Μα αυτό, αυτό κύριε συνάδελφε, με συγχωρείτε κύριε πρόεδρε, έχω το λόγο. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό κύριε ναι, συνάδελφε, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι, ναι, ναι, ναι, είναι ακριβώ αυτό που θα γίνει όλες αυτές, όλο αυτό το διάστημα. Εμεί με την πρότασή μας στη σημερινή, η οποία υποτίθεται ότι είναι από την ομάδα διαβούλευση και από την εκτελεστική επιτροπή που καταθέτει, καταθέτει αυτή την πρόταση, είναι για να μπούμε σε διάλογο. Είναι προσχέδιο. Είναι προσχέδιο. Οι προτάσει όλε. Και αυτή η διαβούλευση που λέτε, γιατί δεν μπορούμε να την κάνουμε αφού του καταθέσουμε. Να πάμε μία εβδομάδα πίσω. Όταν θα πάμε μία εβδομάδα πίσω και ξαναβρεθούμε εδώ στην ίδια αίθουσα, θα πρέπει μέσα σε αυτή την εβδομάδα να έχουμε ολοκληρώσει την τελική μας πρόταση. Δεν είναι έτσι. Πάλι μπορούμε να δεχτούμε μετά που θα μπούμε στη διαβούλευση κάποια πρόταση από κάποιους φορείς του νησιού μας ή από κάποιον άλλο την οποία θα την εσωματώσουμε. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει αφού ε, δηλαδή πάρουμε την απόφαση ότι ναι. Μπαίνουμε στη σημερομηνή διαβούλευση. Αυτή, αυτή, αυτό το νόημα έχει η σημερινή ψηφορία Ότι από σήμερα και για αυτέ τι μέρε μπαίνουμε στη διαβούλευση. Κατατίθενται προτάσει. Γίνονται συζητήσει. Δεν είναι τελικό Προστίθενται πράγματα μέσα στο πενταετέ. Θεωρώ δηλαδή ότι θα πάμε μια εβδομάδα πίσω. Ενδεχόμενα θα έχουμε κι άλλο δημοτικό συμβούλιο με άλλα θέματα. Και δεν ξέρω τι νόημα θα είχε αυτό. Που επαναλαμβάνω μπορούμε να αρχίσουμε τη διαβούλευση από την άλλη εβδομάδα. Να, μόνο το χρόνο που χρειάζεστε και πραγματικά χρειάζεστε για να γίνουν αυτέ οι συζητήσει. Από του συναδέλφου. Και, και, ε, ε, ναι. ναι. και. να, να, να τελειώσουμε ναι, αυτό το θέμα και μετά α πάμε. διότι μπορεί να βρεθεί. δηλαδή ναι. Ναι. Και, να, ε, και, να, και να, να δώσω περισσότερο με συγχωρείτε μισό λεπτό και να δώσω ας πούμε ξανά περισσότερη έμφαση σε αυτό που είπα προηγούμενο ότι ξαναδώσω την έμφαση, να γίνει άτυπη συνεδρία όλου του δημοτικού συμβουλίου με του παράγοντε μαζί, με την επιτροπή που κάτσαμε κάτω και κάναμε όλο αυτό το πράγμα. Και μετά από αυτή την άτυπη συνάντηση που θα κάνουμε που θα γίνει καταγραφή, θα το φέρομαι και με αυτά που θα ακούσουμε ενδεχόμενα από άλλε φωτά, ε. να το φέρουμε το στο, τελικό. στο τελικό του στάδιο που θα είναι ψήφισε από το δημοτικό συμβούλι. Ναι Χανιώτη. Μια είναι κύριε Χανιώτη Μία διεύκριση Σήμερα τι ψηφίζουμε Είναι προσχέδιο Ψηφίζουμε ένα προσχέδιο δηλαδή Είναι προσχέδιο. Κύριε Προεστάμι Σήμερα ψηφίζουμε προσχέδιο. ένα προσχέδιο Είναι προσχεδιασμός αλλά δεν μπορώ, είναι το τελικό Κύριε Πρόεδρε μπορώ να πω ε, Εγώ δεν βλέπω αυτά εδώ Μισό λεπτό Ενώ πρέπει να κάνουμε λίγο Ναι δεν είναι το τελικό Ναι δεν είναι το τελικό όμως Αυτό λέμε Μισό λεπτό, Μισό λεπτό, γιατί εγώ ειλικρινά έχω την πρόθεση να συμφωνήσω και να συρενέσω. Θεωρώ ότι είναι σοβαρό ζήτημα για να συρενούμε. Ρωτώ, όταν θα αποφασίσουμε εδώ και θα ψηφίσουμε, τι θα ψηφίσουμε, ένα προσχέδιο προς διαβούλευση. Ρωτώ αυτό. Ακριβώς. Απ, αν από το βασιστικό μέρο λέει ένα προσχέδιο για διαβούλευση, θα το ψηφίσουμε. Εάν λέει κάτι άλλο, θα ψηφίσουμε παρόν. Με αν δεν σα φτάνει η διαβεβαίωση, είναι. Ακριβώ. Σα το λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα, κατατίθεται ένα προσχέδιο προ διαβούλευση το οποίο επιδέχεται όλε τι τροποποιήσει. <συρίζει> Τα <συρίζει> τοπικά <συρίζει> συμβούλια και οι εκπρόσωποι των χωριών πήραν κάποιε αποφάσει και τι στείλανε <συρίζει> εδώ πέρα και έχουν γραφτεί όλε αυτά όλες το λέω Αλλά δεν είναι το τελικό. Μπορούμε να μην μιλάμε όλοι μαζί, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, κύριε, Εμείς σαν Δημοτική Αρχή δεν ερχόμαστε εδώ για να πούμε αύριο ότι ξέρετε κάτι επειδή ψηφίσαμε σήμερα το προσχέδιο αυτό, αυτό είναι και δεν δεχόμεθα τίποτα. Όχι κύριε συνάδελφε. Εμείς ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι αυτή την πρόταση που κάνουμε τώρα θέλουμε να την βελτιώσουμε, θέλουμε την άποψη τη δική σας, θέλουμε την άποψη των συμπολιτών μα. Τα πάντα θα κάτσουμε κάτω, θα τα παντρέψουμε γιατί παλεύουμε για κοινό σκοπό και μετά θα το φέρουμε ολοκληρωμένο στο δημοτικό συμβούλιο να το ψηφίσουμε. Διότι και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σα ότι ένα επιχειρησιακό ε, πρόγραμμα εάν δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων, αν όλοι δεν το πιστέψουν, δεν πρόκειται να καρποφορήσει και θα είναι μια έκθεση ιδεών. Πολύ καλά το είπατε. Λοιπόν, λοιπόν να... δεν τε... είναι καθοριστικό. Εγώ θέλω να είμαστε μέσα στη συμμετοχή αμέσω να, και σε... Σε... να δουλέψουμε... σε κάποιο δρόμο. Ε, στο βασικό μια εσύ. Ονομάζεται το, προσχέδιο, το, το ονομάζεται σχέδιο yeah. και ε, θα παρακαλέσω για την προσυνεδρίαση που την ε, άτυπη yeah. να την κάνουμε και θα ήθελα την ιδέαση ότι εδώ θα έρθουμε για την τελική έγκριση του τελικού και οριστικού σχέδιου. Yeah. Yeah. Εντάξει, εάν αυτές οι προποθέσει ισχύουν Βεβαίω, ναι, να ναι, ναι, ψηφίσουμε ναι. ότι τίθεται το προσχέδιο σε διαβούλευση και θα επανέλθουμε για το οριστικό. Μα γι αυτό μπαίνει, αυτή είναι η, όψη μου. η μου άποψη μου. δεν έχω ζητήσει με τους αδέλφους τη παράδοση. Έτσι ακριβώ θα γίνει. Αλλά συμφωνείτε... στα μέτρα τη λογική, ομιλώ. Έτσι ακριβώ θα γίνει αν συμφωνείτε. Και το μόνο, που μένει, το μόνο που μένει είναι, αν θέλετε, από τώρα να προσδιορίσουμε την άτυπη συνεδρίαση. Διαφορετικά, να με ενημερώσετε ότι ας πούμε σε πέντε μέρε, σε δέκα μέρε θα είμαστε έτοιμοι για να γίνει Μελά. αυτή η συνάντηση. Κύριε συνάδελφοι, ποιος θέλει τοποθέτηση επί του θέματος, κύριος Σεμπονιεράκης. Άλλος συνάδελφος επί το θέματος, κύριε Σεμπονιεράκης. Λίσουμε γιατί είμαι μόνο, μόνος, δεν καταλαβαίνω. Εν πειράζει, και ο κύριος Γιώργιος Δήμαρχος. Ο κύριος Δήμαρχος, εντάξει. και κεφαλαιώδης, κεφαλαιώδης σημασία στο θέμα. Και εγώ θα το ονόμαζα όχι πια ένα επιχειρησιακό σχέδιο είναι το Α και το ΟΜΕ και ερχόμαστε κύριε Δήμαρχε σήμερα εδώ και λέμε να το ανοίξουμε στη διαβούλευση. η διαβούληψη μπορούσε να έχει ανοίξει από την σύσταση της, της, της ομάδος της διεπιστημονικής ομάδος που με απόφαση Δημάρχου ορίσατε αν δεν κάνω λάθος ναι, ναι. 15... ναι, ναι. σε αυτή, αυτή την ομάδα την διεπιστημονική που ορίσατε δεν μπορούσε να υπάρχει μια συμμετοχή τη μειοψηφίας το διάστημα αυτό εγώ κάνω μια ερώτηση. Για να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Ε, διότι διότι ένα... σήμερα έρχεστε εδώ και λέτε Ζητάμε τη συνένεσή σα. Η συνένεση πώ μπορεί να είναι δεδομένη, όταν έχει απαξιωθεί η συμμετοχή μα στην ομάδα δράση, στην ενδιαπιστημονική ομάδα ε, ε, σύνταξη αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου. Το να ανοίξουμε τη διαβούλευση σήμερα, έχετε ήδη δει. ήδη δημιουργήσει το στρατηγικό σχεδιασμό με τι προτάσει σα. Δεν ελήφθη καμιά πρόταση ε, είτε τη κοινωνία είτε οπουδήποτε αλλού. Αν την ανοίξετε σήμερα. Και αν σήμερα, πάλι τι, μπορεί να μην λάβετε υπόψη καμία, καμία από τι προτάσει τη διαβούλευση. Δεν είναι ουσίως, δεν είναι δεσμευτική για εσά η διαβούλευση. Έτσι ανοίγουν τα νομοσχέδια σήμερα. Έτσι συζητιούνται. Αλλά στην ουσία, τι, τίποτα δεν τροποποιείται. Γι' αυτό λέμε ότι εγώ, η πρόταση δική μου είναι τι. Όχι ότι θα διαφοροποιηθώ από τη θέση της, του αρχηγού τη πλειοψηφία, αλλά η διαβούλευση έπρεπε να προποθέτει τη συζήτηση, ώστε οι προτάσει οι δικέ μα να εμπεριέχονται μέσα τι, σε διαβούλευση. Διαβούλευση για τη διαβούλευση, δηλαδή να μην μπορέσουμε εμείς να συμμετάσχουμε σε αυτό που λέτε εσείς όραμα της πενταετία ή λέμε εμείς το μέλλον της Καρπάθου, το αυριανό. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα από τη λέξη ε, ρεαλισμός ή σουρεαλισμός για να κλείσω τον επιλογό μου τι, τι από τα δύο περιλαμβάνει ε, αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλλά επιφυλάτω με στο γεγονός ότι η διαβούλευση έπρεπε να έχει ανοίξει νωρίτερα με την ομάδα την οποία εσείς με απόφασή σα συστήσατε και έπρεπε να υπήρχε συμμετοχή καθολική φορέων ε, ακόμα και ανοιχτή, ανοιχτή με έναν με, με, με ερωτηματολόγιο στη Σοσιαλία του Δήμου του Κόσμου ότι θα ανοίξει αυτό το θέμα συζήτηση και θα πρέπει να έχουμε τη συμμετοχή σας εγώ αυτή την, αυτή την υπεμπίθεση έχω και επιφυλάσσομαι, ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ κύριε Θεόπλα Ναι κύριε Δημαρχή Αυτό που το περιγράφεται αγαπητέ συνάδελφε είναι το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο το οποίο ο νόμος λέει ότι είσαι υποχρεωμένος να βάλει την πρόταση αυτή και το σχεδιασμό να το βάλει σε διαβούλευση. Ο νόμος με τον οποίο βγήκε η απόφαση του Δημάρχου και η σύσταση της Επιτροπής δεν λέει πουθενά μέσα ότι σε αυτή την Επιτροπή που θα προτείνει και που θα κάνει το προσχέδιο της κατάρτισης του πεντα... προγράμματος πρέπει να συμμετέχουν οι φορείς. Η δεύτερη φάση, δηλαδή μετά τη σημερινή απόφαση, δίνει το δικαίωμα σε αυτά που είπατε. Πριν δεν, δεν το δίνει το δικαίωμα. Τώρα το δίνει το δικαίωμα. Και γι' αυτό ζητάω να μπούμε σε αυτό το δικαίωμα. Ναι, ναι. Απλώς δεν με μην κάνουμε πολύ διάλογο γιατί... Κύριε σαν... δεν αντιλείωσα αυτά που λέτε, αλλά επειδή αναφέρεστε, είναι... αναφέρεστε, αναφέρεστε σε πράγματα που έτσι αντιλαμβάνεστε φορ... με την απόφασή σας. Έχουμε το προεδρικό διάδεμα 185 του 2007 που λέει τι, ξεκάθαρα πράγματα μέσα. Η διεπιστημονική ομάδα ε, που συγκροτείται λοιπόν, συ με απόφαση Δημάρχου, όλη... εντάξει, συμπελαμβάνει επιστημονικό προσωπικό όργανα διοίκησης πέραν της... Το μελών τη εκτελεστική επιτροπή, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμών, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και άλλοι φορεί. Εσείς δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι, η εκτελεστική επιτροπή συνένταξε αυτό το κομμάτι, ο επιστημονικό σα συνεργάτη, ποιο το υπογράφει τέλο πάντων. Υπάρχει κάποιο που το υπογράφει. Θα σα διαβάσω την ε, απόφαση, γιατί προφανώ ναι, δεν ναι. έχετε. Η, η, η απόφαση λοιπόν του Δημάρχου προσδιορίζει ότι δουλέψανε γι' αυτό το πράγμα το υποφαινόμενο Ανδείμαρχο Καρπάδου. Ο Κοσμά Ιωάννη του Λαζάρου σαν αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η Σύριο Γεώργιο Τεμιστοφλή σαν αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, η Σακέλη Σοφία του Κωνσταντίνου σαν Δημοτική Σύμβουλο, Παπαδημητρίου Παρασκευά του Ιωάννη, Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, η Πολυχρονίου Σοφία του Μιχαήλ Διευθύντρια Οικονομικών, Παπαδάκη Φωτεινή του Εμμανουήλ Αναπλώτρια Γεργασούλη Δημήτριο, τη Βασιλάκη Νουαράκη Αναστασία την αναπληρώτρια προϊσταμένη στο Τμήμα Ανθρώπινή μου, το Λαχανά Ιωάννη του Κωνσταντίνου, αναπληρωτή προϊσταμένο <coughs> του Τμήμα του, το, Είναι η προϊσταμένη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αυτό το πρώτο βήμα φέρνουμε σήμερα. Δεν φέρνουμε τίποτα τελικό. Πώς αλλιώς να το φωνάξω, πώς αλλιώς να σας το πω. Κύριε Δήμαρχε Κύριε Πρόεδρε, μέχρι σήμερα, και μια ώρα έρθω εδώ στην συνεδρίαση, είχα ένα επιχρησιακό πρόγραμμα το οποίο είχε διανημεθεί σε όλους τους συμβούλους προς <coughs> σήμερα. Μια ώρα πριν έρθω πληροφορούμε ότι έχει αλλάξει το επιχρησιακό πρόγραμμα. Είχε μην. Μην, μην Λέει, μην, δεν έχει αλλάξει, επειδή όσος... Ναι, δεν είναι κοπτό κύριε Μέρος. εξηγήσουμε τι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει λοιπόν το αυτό το οποίο εγώ δεν γνώριζα και είχα διαβάσει το παλιό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ο κύριος ο Δήμαρχος ξέρει και όλοι οι συνάδελφοι παλιοί ότι εγώ θέλω όταν έρχομαι εδώ μέσα να είμαι ενημερωμένος και προσπαθώ να είμαι ενημερωμένος για να ξέρω τι ψηφίζω. Εάν δεν ήμουν ενημερωμένος η μου Δηλαδή δεν το είχα διαβάσει Δεν θα ερχόμουν καθόλου στις συνεδρίες <κυρίζευα> <Λεκάτυξη>. <κυρίζευα> Αλλά δεν ήρθα Ήρθα πλημερός ενημερωμένος Η τη δική σας Αλλάξατε τη τελευταία στιγμή Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Χωρίς να ενημερώσετε Τους δημοτικού συμβούλους Τι πρέπει να ψηφίσει ένας σύμβουλος Τον ανημέρωτο σου Επειδή δεν θέλω να ασκώ αντιπολίτευση στήρα, αλλά επικοδοματική όπως μου το δημιουργιάζει στο χαρακτήρα μου. Δεν θα βγω έξω από τα όρια από τα οποία είπε ο αρχηγός της ε, μοιοψηφίας, ο κύριος Χανιώτης. Θα ακολουθήσω την πρόταση του κυρίου Χανιώτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Κύριε συνάδελφε, εάν πραγματικά πήρατε το προσχέδιο το προηγούμενο στα σχέδια σας και το διαβάσατε, όταν οι αλλαγές που γίνανε είναι ελάχιστες και ήταν πάνω στην ανάγνωση. Δηλαδή δεν έφερα το παλιό μαζί μου να σας περιγράψω τι αλλαγές έχουν γίνει. Για παράδειγμα, στη σελίδα υπαριθμών τάδε έγραφε τετραετέ πρόγραμμα τα ετέ, εκ γιατί... Παραδεχτήκαμε και είπαμε ότι έχει στοιχεία και του προηγούμενου επιχειρησιακού προγράμματος. Δεν το κρύψαμε αυτό το πράγμα. Ένα είναι αυτό, παραδείγμα, ως χάρη, αλλάξαμε τον τετράετους, το κάναμε πεντά Ένα δεύτερο. Είχαμε μέσα τα στοιχεία για τις αφήξει και αναχωρήσει από το λιμάνι της Καρπάθου του 11 και του 12. Και ζητήσαμε από το λιμεναρχείο και μας έστειλε του 13 και του 14. Και βάλαμε μέσα αυτές. Είχε παραδρομής τη διάλυση, τη διάλ η διάλυση τη ΔΕΑΚ την κάναμε, γνωρίζουμε όλοι για ποιο λόγο την κάναμε, τώρα πρέπει να Εις συζητούμε επανα... μήπω για επανασύσταση. Τέτοια πράγματα. Δεν επενέβηκα και δεν αλλάξαμε κανένα, μα κανένα έργο από τι προτάσει των τοπικών συμβουλίων, από του εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων. Κανένα έργο δεν, δεν, δεν πειράξαμε. Οι αλλαγέ δηλαδή ήταν τελείω τυπικέ. Και το εξήγησα στον κύριο Χανιώτη, με τον οποίο ζήτησα να συναντηθώ πριν κατέβω στην αίθουσα. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Ναι κύριε Δήμαρχε. Ναι κύριε Δήμαρχε. Γιώρινα. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε εάν Δήμαρχε εάν, Ιώργια, δεν το, ναι. εάν δεν το γνωρίζετε, το σχέδιο που μου δώσατε είχε ένα πρόγραμμα μέσα τεχνικών έργων, το μονοετές τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο είχαμε σχεδιάσει από κοινού. Ως, τετραετ, ως πενταετές πρόγραμμα. Δεν είχε τίποτε άλλο. Γι' αυτό μου έκαμε μεγάλη εντύπωση πώς είναι δυνατόν ένα πενταετές πρόγραμμα το πενταετές πρόγραμμα να είναι αυτό το μονοετές που είχα σχεδιάσει πρωτού φύγω από τον Δήμο μαζί με την Παράδοξη. Εσείς μου λέτε τώρα ότι δεν έγινε καμιά αλλαγή. Μα Τελείως μόνο το μονοητές πρόγραμμα είχατε μέσα. Τώρα βλέπω να. τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Κύριε συνάδελφε, με συγχωρείτε τώρα που επιβαίνω, δεν θέλω να σας διακόψω. Στο, στην, επαναλαμβάνω, έχετε στα χέρια σας το, αυτό που δώσαμε την πρώτη φορά. Το έχετε στα χέρια σας. Το έχετε στα χέρια σας. Εκεί μέσα υπάρχουν όλες οι προτάσεις των τοπικών συμβουλίων. Τι προσθέσαμε. Επειδή έλεγε η, με απόφαση του ΤΑΔΕ του... Του Διοικητικού Συμβουλίου, του Τοπικού Συμβουλίου, προσθέσαμε και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων που δεν τους είχαμε. Αυτό προσθέσαμε μέσα. Προσθέσαμε το πυλόν, προσθέσαμε του όθους, προσθέσαμε το σπόν, διότι θεωρήσαμε και βάλαμε μόνο τι αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου. Λάθος μας. Το διορθώσαμε. Αλλά βάλαμε αυτά που μα φέρανε οι εκπρόσωποι του Τοπικού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι. Δεν άλλαξα τίποτα. Και με ξαφνιάζει που μου λέτε ότι είναι αδύνατον να μην υπάρχουν οι προτάσεις των τοπικών συμβουλίου. Είναι, είναι αδύνατον. Δεν... Εντάξει. Τώρα, τώρα που το λέτε κύριε Δήμαρχε, είχε είναι... μια σελίδα μόνο με τρεις κοινότητε. αυτό μου έκαμε εντύπωση. Φαίνεται ότι το σχέδιο που μας δώσατε ήταν λυπές. Γι' αυτό βρήκα μόνο μία σελίδα. Αυτή ναι. ήταν η υπάρξη. Εντάξει. Πάμε τώρα και. Εντάξει, μίλησα. Τώρα... Τώρα... Και... Αυτή δεν υπάρχει. Λά, είναι. Είναι. Είναι. Κύριε Χανιό, τι είναι. Ελέγχεται. Παράδοση, έγινε μια σελιδα αυτη ειναι Η κάθε συζήτηση που γίνεται είναι χρήσιμη. Είναι χρήσιμη όταν διαφωνείτε κάποια να πήγε. Διότι η εισήγηση ήταν αυτή που ήρθε για μένα και την πήρε ο κύριο Δήμαρχο γιατί εγώ είμαι στην, ε, να μην προτυπηθήκαν ε, yeah, yeah, όλα yeah, και yeah, να yeah, πήγε yeah, ένα yeah, κομμάτι. Yeah. Ας μην yeah. σταθούμε εκεί. Από αυτό, από το όλο που παρακολουθήσα, εγώ βλέπω ότι στις αιτιάσεις, ας πούμε και σε κάποιες στάσει που υπάρχουν από τα στιλή της υπάρχει ουσία. Παρόλα ταύτα, εγώ, υποχρεωμένος, σεβόμενος τον θεσμικό ρολοτροπή μου ανέφεσε ο λαός και σεβόμενος και το θεσμικό όλο του εκάστον δημάρχου, πράγμα το οποίο, το οποίο πολλοί δεν έκαναν επί των ημερών μου και πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά γιατί είναι θέμα αγωγής. Θα προτείνω στην παράταξή μου να το ψηφίσουμε και να πάμε σε μία εβδομάδα, σε δέκα μέρες, να πάμε στην άτυπη σύσκεψη, λέω εγώ. Μπορεί κάθε παράταξη να ορίσει τρεις ανθρώπους και δύο τεχνοκράτες να έρθουμε να τα δούμε. Δεν θα αντιπολιτευτούμε για τα πράγματα που αφορούν το τόπο, ούτε στήρα, ούτε κούφια. Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Θα το ψηφίσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χανιώτη. Συμφωνώ απόλυτα με τη δική σου τοποθέτηση. Κύριε Δήμαρχε. Τότε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, ε, κύριε Χανιώτη, στο τέλ... Όχι, εμείς θα, θα το μελετήσουμε και θα το μελετήσουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι εντός δεκαεμέρου, με πρωτοβουλία δικιά μας, θα ορίσουμε την ημερομηνία και το χώρο που θα γίνει η συζήτηση και η συμμετοχή μετά. Συγγνώμη, μία παρατήρηση αν μπορώ να βοηθήσω την κουβέντα Μήπως μπορούμε και με το mail που θα σας στείλουμε να το έχετε σε ψηφιακή μορφή Η ομάδα έτσι που έχουμε Γιατί ήδη έχω προσθέσει και έχουμε κάνει θυσίες για να τα κάνουμε να, Ήδη πριν φτάσουμε εδώ στις 10 μέρες Αν έχετε κάτι να παρατηρήσετε yeah, να μας τα στέλνετε να τα βάζουμε μέσα ναι, πριν κάνουμε τη συνάντηση, οτιδήποτε παρατήρηση ήδη γράψουμε, σημερινή. Πέρα, πέρα, πέρα, πέρα, Όχι, θα να μα τα στέλνουν και με ένα, ένα mail, να τα. δώσουν και με το κουτάλι να τα βάλει έτοιμα. Ναι, να μα τα δώσουν με το κουτάλι Να δώσουμε το στικ Να δώσουμε το stick. Επομένω, ναι, κύριε συνάδελφοι, δεν διαφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα να προχωρήσουμε. ομόφωνα ψηφίζουμε ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Καρπάθου. Και πάμε στο δεύτερο θέμα. Είναι αδυναμία του Δήμου Καρπάθου καταβολής τελωνιακών δασμών για τα στενοφόρα διάθεση οχημάτων στο κράτο. Εισηγητή ο κ. Δήμαρχο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα κάνω καμία προϊστορία για τα ασθενοφόρα, τίποτα. Θα διαβάσω απλά την εισήγηση που υπάρχει σήμερα και που πιστεύω ότι θα δώσει κάποια λύση τελικά σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Λαμβάνοντα υπόψη αφενό την υπαρίθμου 19 και 20, 5 Δευτέρου του 2015, πρωτόκολλα τελωνιακών παραβάσεων, ε, που συντάκτηκαν από το 6ο Τελωνίο Πειραιά για τα δύο δορυθέντα ασθενοφόρα, σύμφωνα με τα οποία καταλογίζεται πρόστιμα 21.000 ευρώ, καθώς επίσης και τους υπολογιστέντες φόρους που ανέρχονται στο ποσό το 12.519,95 και αφετέρου την αδυναμία του Δήμου να ανταποκριθεί στην καταβολή του συνολικού ποσού των 33.519,95 εισηγούμε την εγκατάλειψη των δορυθέντων ασθενοφόρων με στοιχεία μερσεντές με αριθμό πλαισίου WDB Ελενίντα 46-12-1 R38-88-63 και σε βρολετ με αριθμό πλαισίου 1-G-C-G-G-25-U-77-11-41-0-55 77 11 41 υπερ του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 137-Γ1-2 εδάφιο, εδάφιο του τελωνιακού κώδικα παρετούμενη των ενδίκων μέσο ώστε ο Δήμος να απαλλαγεί όλων των ανωτέρων ποσών και δεύτερο να εξουσιοδοτήσουμε τον κύριο Λιτό Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, για την ολοκλήρωση τη όλη διαδικασία με τι τελωνιακέ αρχέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, κύριε Χανιώτη, <coughs> κύριοι συνάδελφοι. Οπότε, ψηφίζουμε ομόφωνα την αδυναμία του Δήμου Καρπάσου καταβολή τελωνιακών δασμών για τα ασθενοφόρα διάστηση οχημάτων στο κράτο. Εξουσιοδοτούμε τον κύριο Λιτό Μιχαήλ για την ολοκλήρωση την όλη διαδικασία με τι τελωνιακέ αρχέ. Και πάμε στο τρίτο θέμα που είναι ο κύριος, ο συνάδελφος, ο Δημοτικός Σύμβολος Λαμπρινός Ηλίας ζητάει παράταση λόγω από ουσίας το εξωτερικό παράτηση στην άδεια του μέχρι η 14η. Ομόφωνα ψηφίζουμε, νομίζουμε, όπως ψηφίζεται, την παράταση στην άνδεια από από τα καθήκοντα του ως Δημοτικός Σύμβολος έως 14η του 15η διότι δεν έχει ολοκληρώσει τις όλες τις ιατρικές εξετάσεις τους οποίες πρέπει να τα κάνει στη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ κύριε Σενάλφη για την υπογραφή σας. Μην ξεχάσετε.